Εμείς είναι ο Δημοκράτε. Είμαστε καλοί άνθρωποι. Χριστιανοί. Καλοί μου φαίνεστε, ναι. Καλοί, καλοί. Μακριά από εμά όμω, ε. Και δεν είμαστε ούτε κλέφτες, ούτε απαταιώνε. Άρχισε με τι Γης, μάλιστα. Κάτσε ρε, Αποστόλη, περίμενα λίγο. άρχισα με τις μα... τι μακριέ. Ό,τι καλύτερο έχουμε στη Νέα Δημοκρατία είναι ο Προεδρός μα και ο Άδωνη ο Σε αυτό δεν θα διαφωνήσω. Ό,τι καλύτερο, αυτό είναι. Μπράβο. Αν είχατε κάτι καλύτερο, δεν το βλέπαμε. Θα το βλέπαμε. Άρα... Ναι, Αποστόλη, όμω, μην τζουβρίζει, παρακαλώ πάρα πολύ. Είσαι καλό, αγαπάμε, σε εκτιμάμε, αλλά μη μα βρίζει. Δεν το... σα βρίζω, δεν σα βρίζω. Αν κάτι σας δεν είμαι εγώ που να σα Αυτό που είναι η και μόνο. Ναι, αλλά Ναι, ναι, μόνο. Και, και οι πολίτες είναι αξιοπροπέστατοι όλοι αυτοί mm. οι πολίτες. Κυρίως. Και αυτό και ψηφίζουμε. Είμαστε, ναι. έχουμε αξιοπρέπεια, έχουμε χριστιανιοσύνη, έχουμε αγάπη μέσα. Περίσσια, περίσσια. Δηλαδή Βρίστερα δίνετε κι αλλού που λέμε το. αξιοπρέπεια. Αυτό ο βρωμόπου***ς ο Τσίπρα έχει μούτρα ρε φίλε και πάει στον Μπελογιάννη ρε το μουσίπρα» Τι να αυτή ρε. Γιατί να μην πάει σιγά? Γιατί να μην πάει? Ναι καλέ, Ά άμα το είσαι στο καλάμι πάνω σε πάει παντού Είπε μια φορά ότι είναι αριστερό, ότι είναι το πίστεψε Σου λέει εγώ το λέω, άρα ξέρω Ο Ψυχίατος πότε τον είδε τελευταία φορά? Δεν τον είδε Συνέκρινε ο προηγούμενο μαλακά <ς> στον <ς> Πελογιάννη με τον Τζιπρά. Ναι. Μα <σ��> <σ��> τι γίνεται με αυτού του Ιριζέου. Εκατό μνημόνια, αν καθένα δεν υπάρχει να, να του κλείσουμε, να ανοίξουμε καλά τα νησιά. Ξανά για αυτούς ειδικά το χρειάζονται. Ποια νησιά θα πάνε, θα μα και τα νησιά. μου. στα να να κάνουν την εκπομπή Θέλω να μου κάνει ένα σχόλιο για μια δήλωση ενό τεράστιου άντρα, ενό αριστερού ενός επαναστάτη του ε... Παναγιώτη του Λαφαζάνη. Δεν καταλαβαίνω εξ εξ την απορία σου. Πήγα να πω καλό, αλλά ήταν πιο προβλέψιμο το δικό μου. Λέγει. Για τη δήλωση που έκανε για την παρουσία του Κουτσούμπα στο μουσείο προχθέ για τον Πελογιάννη. Ότι είπε ότι ο Κουτσούμπας με την παρουσία του έδωσε τέλο πάντων στον Τζίπρα. Άλοθη με την παρουσία του. Είπε ο Λαφαζάνη. Θέλω να μου κάνει μια κριτική γι' αυτό. Ξεκινάμε καταρχήν. Πο Ο, ο αριστερό τη καρδιά μα. Ωραία. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, δεν τελειώνει η κουβέντα εκεί. Ποιο το είπε, Λιώνε, Ο Λαφαζάνη το είπε. Ε, εντάξει. Για κάποιου ταξιτζούδε τελειώνει η κουβέντα εκεί, το πιστεύουν ακόμα. Τι ωραίο ζεμπέικ αυτό, ε. ε. Δεν είναι ωραία. Α, Ε, Ελλήνων α... لكن... στέλνευσε, αγάπη μου, δεν θέλετε. Τον θεωρείτε απαταιώνα, Ε. Όταν <χλήσματα> έγραψε τη μουσική ο Λοή, ωστόσο το Παπαδόπουλο να <χλήσματα> του βάλει στίχου και του λέει ο Παπαδόπουλο δεν χρειάζεται στίχου αυτό. Στακεται μόνο του. Εντάξει. Ήρθαν οι Ζαβίτου ώρα και έκριναν Γεια σου, Αρχοντά. Είμαστε στο Σουκάλερ και τη Χαλκιδική πάλι από την Καλικράτεια. Μπράβο. Σε παιδιά είστε άπεχτοι, τι να σα πω, ό,τι και να πω, λίγο είναι. Το ξέρω ότι είναι λίγο. Αν μπορείτε όμω, μπορείτε να πήρε κάτι παραπάνω, αν θέλετε. Χάρη μα κάνετε. Κάντε κάτι, κάτια πολιτική κίνηση, δεν θα σα ψηφίσουμε. Α, σωθήκατε. Γιατί όχι. θα μα δώσετε μόνο εσεί. Να <laughs> Καλοκαίρι και 62 το χειμώνα να σας φέρνω. Ε, έχουμε συνηθίσει. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια. Για. Ένα σχόλιο. Μου θύμισε τον Κασιδιάρη να έρχεται να καταθέτει στο Πολυτεχνείο κόκκινο δερύφαλο. Ποιος? Το γεγονός ότι ο Τσίπρας πήγε στην Αμαλιάδα. Χοντρό. Χοντρό είναι. Ε, ναι. Γιατί ρε παιδιά, γιατί. Όχι, χοντρό είναι ότι ο Τσίπρας πήγε στην Αμαλιάδα. <laughs> ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλε, ευχαριστώ. Την άλλη φορά που είχε πάει στην Κεσσαριανή αυτό το στρουγελό, σε είχα πάρει τηλέφωνο και σου είχα πει ότι έπρεπε να είναι ο Δήμαρχο εκεί, για να του πει τι λε, βρε ηλίθιε, τι είναι αυτά που λε και που συμβιβάστηκε όπω εσύ, ο Σουκατζίδη η και οι 200 κτλ. Σήμερα που ήταν ο Κουτσούμπα εκεί, δυστυχώ δεν έπρεπε να είναι τόσο πολιτικά correct ας α πούμε. Έπρεπε να το ταχώσει. ταχώσει. Και στο λέω εγώ που είμαι ενταγμένο 100% έτσι. Για μένα έπρεπε του ταχώσει. Να του πει τι δουλειά εδώ, ρεαλίτη. Τόσο απλά. Tak. To 1829 to nie sfałma to, że Bravo, maga. Αποστολή τη, Ε. Ναι, ναι. Uh, Δώσε μου ένα σοβαρό άνθρωπο να μιλήσει πρέ. Εγώ είμαι ο πιο σοβαρό που μπορεί εδώ πέρα. Είμαι εγώ, φαντάσου. Έλα, ρε, έχουμε κάτι σοβαρό που θέλω να συζητήσω Τι έχουμε, τι θέμα. Δεν μα πληρώνει το δημόσιο. Ε, ε, εντάξει, είναι... μόνο τρόπο και μας δεν μας πληρώνει το ιδιωτικό. Τι θες τώρα. <laughs> τις βγάλουμε έξω, πια περισσότερο. Για να καταλάβει <laughs> είναι, αφορά κάτι ευρωπαϊκά προγράμματα. Έχουμε αξιολογήσει κάτι ευρωπαϊκά προγράμματα. Ε, ωραία, ποια Ευρώπη, ποια Ευρώπη Περί... λεφτά. Περιμένουμε να πληρωθούμε, περνάει μήνε και η τελευταία ανταπόκριση του ήταν εξή. Έχουμε λέει στήλη άλλα. Υπουργείο εργασία ερώτημα, το Υπουργείο εργασιά σε ερώτημα αρχέ Ιανουαρίου και περιμένουμε να μα απαντήσουν κάτι λένε για τα ασφαλιστικά για να μπορέσουμε να σα πέρα και να, να πληρώσουμε. Εραία, τι θε να κάνει άνθρωποι, περιμένουμε να για τα ασφαλιστικά. Τι δεν καταθέσω για εδώ, εξέγι, άντε μου στον διάλογο όλη την ώρα λεφτά-λεφτά λεφτά. Έτσι φτάσαμε έξω. Να άρθρο ο Κυριάκο ρεπούτη, να έρθει ο κυριά να στείλει ο σπίτια. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Εντάξει, συνολικάμε. Αντινάσε καλά. Βάζω το τζί μου στον δουλειά πάλι. Ναι! 25 Μαρτίου του 1821 Ο Χριστό έδωσε τη λευτεριά στου Έλληνε τότε, στους Ήρωες. Κολοκόντροι και Σκά, το 1821. Να σου πω. Ο Χριστό ήταν. Τι θέλει να μπράβο του. Ο Χριστό έδωσε τη λευτεριά Σωστός. στην Ελλάδα. Σίγα, σίγα, ο... ωραίο. Η Ορθοδοξία Εγώ μαζί του, μπράβο. Δεν ήταν η αλήθεια. Χρωστάω, χρωστάω, ωραίος ο Μαν, ωραίος ο Μαν, χρωστάω, χρωστάω Καλημέρα Καλημέρα Ρίγε Γαλακή Ναι, ναι Ο Γιώργος Γλάνης είμαι Για χαρά Ποιος είμαι ποιος... τι κάνετε Πώς βγήκε Πήρατε πάνω στην ώρα Καλά, αποστόλη, άστο, ψάχουμε το κέντρο Ναι Ο Κολοκοτρώνης το φώναξε Ο Θεός υπέγραψε τη λευτεριά της Ελλάδας Και ο Κόλος της Λάουραν Κουμούν. Όχι, γιατί κακό είναι. Ε, Να τα λέμε όλα, δεν κατάλαβα. Το Θεό! Εσύ προηγουμένως δεν μου είπε μπράβο του, μαγεί. Μπράβο του! Και το ξαναλέω, μπράβο του! Ε, τότε τι βρίσκει το Θεό τώρα. Δεν έβρισε το Θεό, Μωρή. Ε, ποιον έβρισε. Είπα ο κόλο τη Λάουρα Νάριε. Ποιο? Ο κόλο τη Λάουρα Νάριε. Ε, εντωμεταξύ την ξέρω, την έχω γνωρίσει, αλλά είναι όλο. Το σεβάριο είναι σαντά. Είναι είναι είναι είναι. είναι, είναι, είναι, είναι. Ότι είναι σατανικό είναι. Είναι σατανικό μόνο και μόνο που δεν έχει ωραίες γκόμενε και δεν έχει και λίγο νούντιτι, λίγο γι, <Κι> γυμνό. Να δούμε λίγο τσιτσί, παιδί μου. <Κι> δηλαδή, <Κι> σκεφτείτε και εμάς <Κι> τους εξιστές. <Κι> Συμφωνώ, είναι ντροπή του. Σκεφτείτε εμάς τους εξιστές. Δείξε πράγμα, πού είναι. Γιατί μόνο για τα κοριτσάκια να έχει του γραμμωμένους συλλήθιους. Λοιπόν, συμφωνούμε, Ελένη μου. Έλα για. Ξέρω και... okay. εγώ που σφωνούμε, ωραία. Πού σφωνούμε, και ένα περίεργη μου φαίνεται. Εντύπωση. Ε, μεταξύ, με εντύπωση, είχα εντωμεταξύ με είδε στην παρέλαση. Α, όχι, σέχασα εκεί, πού ήσουν. Άντε με είδε, δεν είδε στο βίντεο. Είχα την 78η σύλληψη. Πολύ αργά πάνε οι ακόμα στο 7 είναι. Και μου τον Παυλόπουλε. Καλά κιλά. Παυλόπουλε, γερμανέ προδότη, γερμανοτσολιάκι. Και εσύ αυτά τα είπε για προσβολή. Α, καλά. Έλα γνωρί μου ο πατρινό. Έλα, Μινάρα. Μηνάρα. <laughs> <Yeah. laughs> το εξέλει. Εξήγησε τον κόσμο τι πάει να πει Μινάρι μα γιατί πιο πολύ δεν το ξέρουμε. Μάλιστα στο στρατό αντί για Μινάρα λένε Μουνάρα. μουλάρα. Αλλά τάλα δηλαδή. Δεν ξέρω τι πάει να πει. Για άλλο λόγο το λένε αυτό πάνω. Για. Πες. Ε, όχι, νομίζω ότι είναι το ίδιο, αλλά δεν είναι το ίδιο. Mm. Το μηνάζμα είναι να προετοιμαστή να πάρει τη Μουνάρα. Mm. Κατάλαβε. Mm. Να σου πω τι αβατά ήταν αυτή του κουτσούπα χθε στον άλλο στο μικρό. Καράω, αλλά λέξη που το είχε δίπλα του πούμε αβαντάρι, και ρωταγε, και το να βαντάρι. Και τώρα και ρωτήσει το όπλα. Τι εμπειρίε είναι αυτέ. Πάμε μαζί. Εδώ πρωτομαγιά κάνουμε και την κάνουμε, κάνουμε ξεχωριστά. Αντί να λέτε επιτέλου, επιτέλου το κουκουέ συνεργάστηκε. Ε, ε, δεν το μάθατε. Μπαίνει το κουκουέ στην κυβέρνηση. Αυτό δεν θέλετε να ρεμίσετε. Λοιπόν, μπαίνει. Α, α. μπαίνει. Να δω τι θα λέτε τώρα. Μπαίνει Ωραία, το κουκουέ στην θα... κυβέρνηση. Ναι. Αυτό σου λέω στην παέλαση. Τι δεν φορά... μου λε, Μωρία, από τα μισά ξεκινάει το τηλεφώνημα. και του φόλεξε και όλου. Το καταλάβατε. Ναι. Μπράβο, Ελένη. Μπράβο. Άιμορου Λουκάς, μας. Εδώ ο κόσμο κίγεται και το μου χθενίζεται. Όχι, α... να μην είναι αχτίνη, δεν το ξέραμε κιόλα. Να καίει ο κόσμο, σχέστηκαν. Α... Όχι στα χτέμια στα Ναι, Να σου πω κάτι, εκεί στον περισσότεο, δηλαδή δεν ταχθενίζεται. Στον περισσότερο δεν ξέρω τι κάνουν. Λε... Το σωστό σου λέγω ποιο είναι. Το σωστό είναι να υπάρχει μια σωστή κόμη σε οποιοδήποτε σημείο υπάρχει τρίχα. Να υπάρχει κόμη, ή να είναι καραφλό το οποίο. Εδώ είναι άλλη ανάγνωση. Δηλαδή. Έχει να κάνει με του μερακλίδε. Μερακλίδε ή με τα τι Μερακλίδε, την πρώτη άλλο τώρα. Με ή άλλη θα κάνει αυτό που θέλει εσύ. Δεν έχει άποψη δηλαδή. Μου οδηγεί σε εξαιστική απάντηση. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Ε, όχι, και... είναι γυναίκα, δεν κατάλαβα. Αμπράβο, έτσι είναι το σωστό. Μην ανησυχεί, εκεί σε πάω. Εκεί με πα και λα αλλά δεν κατάλαβα γι' αυτό έχει πάει κατά διάολου, η κοινωνία μα. Ε ρε, εγώ το ξέρω. Πα οι παλιέ ήταν χαζέ, δεν ξέρανε. Οι άντρε, οι παλιοί γνήσιοι. Τα αφήνανε εκεί πέρα το δάσο του φάραγγι του Βίκου. Όλο μαζί, δεν ξέρω. Γενικώ που έχει άλλο λόγο ο άντρα. Όσο... Η γυναίκα δεν είχε άποψη. Τι να κάνουμε έτσι, τώρα. Το... Και από ό,τι βλέπω η κοινωνία σιγά-σιγά εκεί γυρνά. Ένα γι' αυτό γουστάρνω όλε τον Αγγελόπουλο από το πράμα και το survivor. Α δεν τα ξέρω αυτά, δεν τη βλέπω. Ερχόμουν το πρωί στη δουλειά και βλέπω μπροστά μου μία αφίσα από κάτι γυναίκες οι οποίες κάνουν κίνηση κατά τη σεξουαλικής παρενόχλησης των γυναικολόγων στη διάρκεια της εξέτασης. Έλεος, μια ευχαρίστηση μας είχε μείνει <Ρι> να θέλουμε να σπουδάσουμε γυναικολόγοι, ούτε αυτό. <Ρι> Αναγία. εγώ μια φορά είχα πάει στον ορθοπαιδικό μου γιατί με πονούσε η μέση μου και με έβαλε να σκύψω, του κούνησα τον κόλο και ο άλλος τίποτα, βράχος. Βράχος, ε. Βράχος, μαλάκα βράχος. Ήσουν άτυχος, ήσουν άτυχος, δεν θα έρθανε στις μέρε του. Και άλλες πάνε και γκρινιάζουν εκεί πέρα ότι τις προσφατεύουν οι γυναικολόγοι. Μνημόνια για πάντα, αγόρι μου, μνημόνια για πάντα, με αριστερό πρόσημο. Να πει στου υπεύθυνου ότι αυτό που κάνετε, το να κόβετε το πρόγραμμά σα και να βάζετε να ακούμε το τσίπρα, είναι έσχο να του πει. Όχι, δεν... δεν είναι έσχος. είναι μέρο τη εκπομπή. Έσχο είναι όταν είναι στι άλλε εκπομπέ. Ο... Συμφωνώ. Ε, ε, ε, τένα δεν κάνει αυτό το πράγμα, να βάζουμε να ακούμε. Όταν πα στην τουαλέτα, ξανασυνδεθείτε να δείτε πώ κατουράει ο τζίπρα. Παιδί μου, είναι μέρο τη εκπομπή σου λέω. Λέει. Σαν τη δική εκπομπή κάνουμε. Δεν το κάνει τώρα όπω εσεί. Ωραία, το κάνει συνέχεια. Το δέχομαι. Στι άλλε ώρε είναι απαράδεκτο. <Το> Πρώτη φορά σε παίρνω. Ήθελα να πω στον πάνθυρα που έχει ένα γιο εδώ και κάποιες ώρες να του ζήσει να είναι καλά και όταν μεγαλώσει να πηθά την κόρη του Γκάτζι Με πολύ αγάπη όμως. Άκουσα τώρα τον Σιριζέο που παρεξηγήθηκε. Πε ότι εντάξει, ρε παιδί μου, ότι και ο Μπελογιάννη ο πιαστή δεν έβγαλε έρπη. Ενώ ο δικό μα ο ηγέτη, ο περήφανο έβγαλε κέρπη. Τόσο πολύ αχώθηκε. Και το άλλο που πέτει για τα την Τατιάνα, 20 ευρώ φέρναν οι κομπάρτε καλέ εποχέ. Τώρα του πληρώνουμε με Σαπουάν και τον Ντούκρεμε. Α, ναι. Ναι, ναι. ναι, ναι, ναι, το ξέρω εντάξει, από τώρα. Εντάξει, φαίρινε. Δηλαδή είναι δίκαιο. Άμα το γλιτώνει 20 ευρώ από το σούπερμάρε και το πάλι είναι 20 ευρώ το να παίρνει. Και 20 ευρώ, 3 ευρώ, 4 είναι σιγά τώρα. Καλά γιατί Τατιάνα. Άνα, δεν είναι τίποτα γιατί δεν, δεν τα πληρώνουν. Έχανε χορηγία είναι. Άσε, και εμεί που τρέχαμε εντάξει, εγώ δεν είμαι τόσο στήρα. Είχαμε στα σίρια, μα τα φάγανε όλα τα λεφτά. Εντάξει, κρεκοποίησαν όλα τα δένεια και μπήκαν και οιθοποιοί και οι κομπάρτια του ερωτή. Είναι αυτό που ζήσαμε σήμερα ρε Από τα πιο επίσημα χείλη αδωώσαμε το αστικό πολιτικό σύστημα που οικοδομήθηκε πάνω στην ίδια του Δημοκρατικού Στρατού. Αδωώσαμε το παλάτι. Δεν εκτέλεσε το αστικό πολιτικό σύστημα. Τον Πελογιάννη, το παρακράτος τον εκτέλεσε. Και υπάρχει μια φράση μια που έρχεται από την αρχαιότητα. Εδώ σαργεί. του ταιριάζει απόλυτα.